Υπενθυμίζω το πείραμα του Παυλόφ μόλιν σύγνωστο. Στον σκύλο που χρησιμεύει για πειραματόζωο, λοιπόν, δείχνουν πότε μια έλλειψη και τότε του πηγαίνουν φαί, πότε έναν κύκλο και τότε του προκαλούν πόνο. Ο σκύλος έχει συνδυάσει αυτά τα δύο και έτσι κάθε φορά που βλέπει την έλλειψη εμφανίζει η ελώρια, κάθε φορά που βλέπει τον κύκλο αρχίζει να ορλιάζει. Και έπειτα, σιγά σιγά αρχίζουν να τροποποιούν την έλλειψη, ώστε να μοιάζει ολοένα περισσότερο με κύκλο. Στην αναλογία 8 προς 9, ο σκύλος αλτάρια. <ΣΣΣ> Το ίδιο ακριβώς πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο υποφαινόμενος, προσπαθώντας να προσεγγίσει ολοκληρωμένα τη σάτυρα, εδώ και κάποιες εκπομπές, πολλομάλλον σκοπεύοντας να συνεχίσει κιόλα. Γιατί αν κάτι πρέπει να φανταστούμε σαν έλλειψη, είναι η σάτυρα. Αν κάτι έχει δύο εστίες και πρέπει και οι δύο να παραμένουν προφανείς και δραστήριες, είναι η σάτυρα. Και τη στιγμή που θα αρχίσουμε να προσιλωνόμαστε στη μία μόνον από τις δύο εστίες, τότε η έλλειψη αρχίζει να μοιάζει επικίνδυνα με κύκλο. Και παρά τα αυτά, όφιλα να διαχωρίσω καταρχήν τις δύο αιστείες. Διαλέγοντας φυσικά μόνο μία από τις εκδοχές διφυΐας, εκείνην που συνήθως παραβλέπεται. Θέλω να πω ότι ο Σάκης έλεγξα κάποια γραπτή ιστορία της σάτυρας. Ο συγγραφέα εκτιλήσει μία ιστορία της λόγιας σάτυρας, αφού βεβαίως κατονομαστούν οι τελετουργικές πανάρχειες καταβολές της. Έτσι προσιλώνεται στη μία μόνον εστία και παραλείπει να αναδείξει το ότι ανά πάσα στιγμή η σάτυρα ξαναριζώνει μες στο κοινωνικό έδαφος, ανά πάσα στιγμή το προσωπικό στρατήγημα του σατυρικού μπορεί να ξαναβρει τον συλλογικό και σχεδόν ανώνυμο χαρακτήρα του, ανά πάσα στιγμή η αντιδικία ενός ατόμου με την κοινωνία μπορεί να γίνει κοινωνική εξέγερση. Έτσι, προτίμησα, ξεκινώντα από τον αρχήλογο, όπω ήταν σωστό, να προσιλωθώ στην παραγνωρισμένη αιστεία. και ακούσαμε, λοιπόν, πρώτα ένα εντεγνωμέν, αλλά στα όρια του συλλογικού, λαϊκού και ανώνυμου, μεσεωνικό στιχούργημα, που λεγόταν «Περιγέροντος να μην παντρευτεί κορίτσι». Είναι το όριο στο οποίο η σάτυρα ενσωματώνεται σε ένα είδος κοινωνικής κατακραυγής και κρεμάει τα κουδουνια. Όμως αυτό ούτε διαφωτιστικό είναι, ενώ έχουμε υποσχεθεί ότι θα παρακολουθήσουμε τη σάτυρα στην σύναψή της με τον διαφωτισμό, ούτε και σώνη και καλά προοδευτικό είναι, μπορεί κάλλιστα να συνηγορεί υπέρ απόψεων βαθιά ριζωμένων στο κοινωνικό σώμα και βαρύτατα αντιδραστικών συγχρονώς. Γι' αυτό, στην επόμενη εκπομπή, παρακολουθήσαμε πώς αυτές οι ουδέτερες, ας πούμε, ή και αντιδραστικές ποτε-ποτε, μορφές κοινωνικής αποδοκιμασίας είναι δυνατόν να μετουσιωθούν σε στρατηγικές εξέγερσεις. Και το παράδειγμα που διάλεξα να αναφέρω διαβάζοντας ένα κείμενο από το βιβλιαράκι «Η εξέγερση ενάντια στη μηχανή» που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις «Ελεύθερος τύπος» ήταν το αγγλικό σαριβαρί. Υπάρχει και γαλλικό σαριβαρί νωρίτερα και γενικώ είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο που το λένε «σαριβαρί» από την ελληνικότατη λέξη «καριβαρικό». Δηλαδή, εκείνο που πάει πακέτο με τον πονοκέφαλο που έχουμε μετά από τη Σούρα. Με δύο λόγια το όνομα, κρατάει την διονυσιακή βακχική ρίζα τέτοιων πανάρχαιων αποδοκιμασιών που στα αρχαία χρόνια ονομάζονταν «γεφυρίσμοι». Κι όμως, στους αγώνες για το ψωμί, όπω λέγαμε την άλλη φορά, το «σαριβαρί» Που ήταν τα τετζερέδια που συνόδευαν την αποδοκιμασία του γέροντος για να μην παντρευτεί κορίτσι, γίνεται υλικό εξέγερση. Μορφή εξέγερση. Και πότε, πριν καν τους λουδίτε, όταν πρωτοσαλεύει το πράγμα. Και έπειτα, για να μην συνδεθεί όλη αυτή η διαδικασία, σώνει και καλά, με την εωτερικότητα, ανακρούσαμε πρίμναν και επιστρέψαμε αρκετού αιώνε νωρίτερα, στο βαθύ Βυζάντιο. Όπου και πάλι η στάση του Νίκα ήταν σαν να απελευθερώθηκε ολόκληρη μέσα από το κουκούλι του μικρού περιθωρίου χλέβη που είχε απομείνει στην αλωτριωμένη μάζα των οπαδών που συνέρεαν στον υπόδρομο. Μέσα από τα μικρά στιχουργημένα θράφσματα διαμαρτυρία, τα άκτα τα οποία εξετόξευαν στον Αυτοκράτορα τη μοναδική φορά που τον έβρισκαν παρόντα στον ίδιο χώρο. Αυτά τα σύντομα σκίτσα αρκούν για να μεταφέρουμε την έμφαση στη συλλογική ας πούμε αιστία της σάτυρας. Όμως αυτή η μετατόπιση της έμφασης δεν θα είχε νόημα αν δεν υπενθυμίζαμε διαρκώς και τους κινδύνους κάθε μονομερίας, γιατί η διφυΐα της άτυρα που επιλέξαμε περιέχει όπω οι ρώσικες και όλες τις άλλε διφυΐες μέσα της και αυτέ επίση πρέπει να τηρούνται απαρεγκλήτω. Θέλω να πω ότι το ρίζωμα τη άτυρα στο κοινωνικό συλλογικό σώμα παίρνει πολύ συχνά τη μορφή μια διαλκυστίνδα. Ταυτοχρόνω μπορεί να επανέλθει σε ένα πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει το ρόλο του μαστιγωτή τη κοινωνία. Και μέσα σε αυτό το σχήμα διαλκυστίνδα υπάρχει άλλο πάλι. Αυτό το πρόσωπο θα πρέπει την ώρα που απευθύνει τη μάστιγα του σαρκασμού του να τελεί και το ίδιο υπό την δαμόκλειο σπάθη του ίδιου ακριβώς σαρκασμού, δηλαδή να αυτοσαρκάζατε. Θα πρέπει την ίδια ώρα που χρησιμοποιεί τα ευτελή τελετουργικά στοιχεία να αντεεκλεπτύνει κατά το δυνατόν, ώστε να μην μετατρέπονται σε απλώς ιδέα. Θα πρέπει την ίδια ώρα που ηθικολογεί να γίνεται και διασκεδαστικό. Θα πρέπει λοιπόν στην ουσία να πηγαίνει έρχεται ανάμεσα στον βαθιά ριζωμένο στην ίδια τη φύση της άτυρας ρόλο του εξηλαστήριου θύματος που όμως κάλλιστα μπορεί να οδηγήσει σε έπαρση, σε αυταρέσκεια, σε καθαρή ηθικολογία και στο ρόλο του πολίτη. Εάν αυτή η διφύεια καταστραφεί τότε υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί το παιχνίδι και μια τέτοια απώλεια προσπάθησε να καταγράψω. Ένα είδο ψήξης το οποίο μας οδηγούσε από τον Σόλωνα, ο οποίος δραστηριοποιείται ως εκπρόσωπος του κοινωνικού σώματος, αλλά δραστηριοποιείται εντό των ορίων της δημοκρατίας, σε έναν προφίτη, ο οποίος σκληρίνεται, αφήνει να ανακύψει γυμνός πια μονομερής ο ουσιώδης ηθικός πυρήνας της Άτυρας και επομένως βέβαια το γέλιο παγώνει στο πρόσωπό του και ο ίδιος παγώνει τόσο ώστε να μην μπορούμε καν να μιλάμε πια για σάτυρα. Υπάρχουν στιγμές όπου όλες οι διφυΐες παραμένουν στο προσκήνιο και τηρούνται. Η λαμπρότερη τέτοια στιγμή είναι ο αριστοφάνης, όπου οι μεταβάσεις ανάμεσα στην ατομική συνείδηση και στη συλλογική έκφραση κριτικής είναι διαρκής και προς τις δύο κατευθύνσεις. Αυτή είναι η λειτουργία του χορού, αυτή είναι η λειτουργία των παραβάσεων. Αυτή είναι η λειτουργία του ονομαστή κομμοδίν σε συνδυασμό με τα καταφανήτε λειτουργικά στοιχεία. Και δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι οι διφυΐες αυτές τηρούνται επειδή ακριβώς βρισκόμαστε και σε μια ιδανική, ταραγμένη δηλαδή, ασταθή, τόσο το καλύτερο όμως, στιγμή της δημοκρατίας. Just And Julian, Από εδώ και πέρα θα κινηθούμε αντίστροφα. So Υπάρχει ένα είδο ρεζέρβας τη άτυρα ή τη κουμωδία ή οποιαδήποτε εκδοχή και αν διαλέξουμε, το ίδιο συμβαίνει. Ένα είδο ταπεινή, συλλογική στην ουσία τη, ευτελού στην ποιότητά τη, αυτοσχεδιαστική και πολύ συχνά ακόμη και βουβή ρεζέρβα, που επέτρεψε όμω στην σάτιρα ή στην κομμωδία να διασχίσει τα πιο άγωνα εδάφη. Υπάρχει ο μήμο. Και ξεκινώντα από αυτό το πιο υγιωμένο κομμάτι, θα κινηθούμε προ τι πηγέ του μήμου και θα δούμε ότι οι πηγέ αυτέ διχάζονται εξ αρχή. Από εκεί αρχίζει και η λόγια ιστορία τη σάτιρα προηγούμενος όμως και για να ολοκληρώσω τον σημερινό συλλογισμό ας αναστρέψουμε προς τη γμή τα κέλια ας δούμε πια όχι τη σάτυρα σαν μία έλλειψη με δύο εστίες, αλλά το σύνολο πεδίο το οποίο κι αυτό έχει τη μορφή μιας ελλειπτικής έχει δύο εστίες και τη μία από τις εστίες την καταλαμβάνει πάντα η σάτυρα ή το εκάστοτε ισοδύναμό εάν έχει κάποιο νόημα ο τίτλος «Ελεγία και σάτυρες» είναι πρωτίστως αυτό, που σημαίνει ότι και εδώ θα πρέπει πάντοτε να παραμένουν προφανείς σε άλλοτε άλλη αναλογία μεταξύ τους, με άλλοτε αλλιώς ρυθμισμένο το πεγνίδι, αλλά προφανείς παρατάφτα και οι δύο εστίες, ήδάλλως δεν κερδίζουμε κάποιο είδος καθαρότητας, αλλά μόνο έναν υποτιθέμενο λυρισμό στην ουσία του ελληματικό αν μιλάμε για την ποιήση. Να το πω κάπως διαφορετικά αυτό. Δίχως τη σάτυρα, όλη η ιστορία χολένει Και με τη σάτυρα πάλι χωλένει. Αλλά τότε χωλένει επειδή έτσι πρέπει. Χωλένει επειδή ένας τελεστής απορρύθμισης είναι με στη φύση του πράγματος για να λειτουργεί το πράγμα. Χωλένει όπως χωλέναν οι λαβδακίδες, ας πούμε. Γιατί, να μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση του ειδηποδίου, Όλο το πρόβλημα τελικά ήτανε πως όλο αυτό το σοί εξ αρχής κούτσενε, αυτό σημαίνει λευδακίδες. Εκείνο που το στιγματίζει και από το οποίο απορρέει όλη η τραγωδία του είναι πως αυτοί οι άνθρωποι κουτσένουν. Περπατούν πότε-πότε άριθμα, κουνάν το πόδι τους κυκλικά. Άλλωστε, κάθμος είναι μια σημητική λέξη που σημαίνει «ξένος» απλώς. Αυτό το στοιχείο του ξένου, του παράτερου, του άριθμου είναι ουσιαστικό αν θέλουμε να ολοκληρωθεί το δράμα Και αυτό το στοιχείο το προσφέρει πάντα η <Hussein> Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.